Και είδα ουρανό νέων και γη νέαν, διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη έφυγαν και η θάλασσα που είτο άστατος και ταραχώδης και συμβόλησε πρωτήταρα τον εθνικών κόσμων από τον οποίο ανεπίδησε το θηρίον, δεν υπάρχει πλέον. Όλα έχουν γίνει καινούρια. Δύο. Είδα και την πόλη την Αγίαν Ιερουσαλήμ νέα και αυτήν να καταβαίνει από τον ουρανόν, φτιαγμένη από τον Θεόν, ετοιμασμένη σαν νύμφοι στολισμένοι τον άνδρα τις τον Ιησούν Χριστόν. 3. Και οίκουσα φωνήν μεγάλην που έβγαιναν από τον θρόνον του Θεού και έλεγεν «Η δού η η αληθης και άφθαρτος και αχυροποίητος κοινή, στην οποία θα συγκατοικεί ο Θεός μαζί με τους ανθρώπους». «Και θα κατοικήσει μαζί με αυτούς και αυτοί θα είναι λαός ειναι λαος δικό του και ο ίδιος ο Θεός θα είναι μαζί τους». 4. «Και θα εξαφανίσει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πλέον, ούτε πένθος, ούτε κραυγής παρακτική και λυπηρά, ούτε πόνος θα υπάρχει πλέον. Διότι πρωτητερινή θλίψης και κακοπάθεια των Αγίων επέρασαν για πάντα». 5. «Και είπε ο Θεός που κάθεται επί του θρόνου, «Ιδού, «Όλα τα κάνω νέα» και μου είπε «Γράψε αυτό που είπα, διότι οι λόγοι αυτοί είναι αξιόπιστοι και αληθείς». «Έξι» και μου είπεν «Έχουν γίνει όλα νέα. Εγώ είμαι το Άλφα και το Ωμέγα, η δημιουργική αρχή και αιτία της κτίσεω και ο έσκατος και ύψιστος σκοπός όλων των κτισμάτων. Εγώ είσαι εκείνον που εδιψούσε κατά τον επίγειων βίον του, τη δικαιοσύνη και την ευτυχία. Θα του δώσω δωρεάν από την πηγή του νερού τη Αγία και Μακαρία ζωή μου. 7. Ο νικητή θα κληρονομήσει τα αγαθά που παρέχει το νερό αυτό τη ζωή, και εγώ θα είμαι δι' αυτόν Θεό, και αυτό θα είναι διαιμαϊό. 8. Διαυτού δε που ειδηλίασαν ει τον κατατουθυρίου αγώνα, και δια του απίστου και δια που με τα βδελειράκια κάθαρτα και παραφύσινα μαρτήματά του έγιναν συγχαμένοι. Και για τους φωνεί και τους πόρνους και τους μάγους και τους ιδωλολάτρας και διόλους εν γέννη που ηγάπησαν το ψεύδος τη αμαρτία: έχει ετοιμαστεί το μέρος και ο τόπος των μέσα στην λίμνη που βράζει και κέται με φωτιά και με θιάφι. Και ο αιώνιος αυτός χωρισμός από εμέ και ατελεύτητος αυτή μορία και βάσανος είναι ο δεύτερος θάνατος. Εννέα και ήλθεν ένας από τους επτά αγγέλους που είχαν τις επτά φιάλες τις γεμάτες από τα επτά τελευταίας πληγάς και ομίλησε μαζί μου και μου είπεν «Έλα να σου δείξω την ίμφιν, τη γυναίκα του αρνίου, την θριαμβεύουσα εκκλησία εκκλησίαν δηλαδή που θα ενωθεί με τον Χριστόν». 10. Και με μετέφερε με το πνεύμα μου εν εξτάσει όχι σέρημον που ή το άλλο τη Βαβυλόν, αλλά μεγάλο και υψηλόν. Διότι μόνον εκείνος που θα υψωθεί πνευματικός ή μπορεί να είδη και κατανοήσει τα επουράνια. Και από εκεί μου έδειξε την πόλη, την Αγία Ιερουσαλήμ να κατεβαίνει από τον ουρανόν κτισμένη από αυτόν τον Θεόν. 11. Και είχε την λαμπρότητα και την δόξα που τη έδιδεν η εναυτή παρουσία του Θεού. Οι λάμψεις της που εφώτιζε και ήστραπτεν η τομία προς λίθων πολυτιμότατων. Ήτουσαν διαμάντη κρυσταλένιο. 12. Κι είχε τριγύρω τη τείχο μεγάλο και υψηλό, Δια να την προφυλάτει και την ασφαλίζει, και πόρτε δώδεκα όσε και δώδεκα φυλέ του νέου Ισραήλ τη Χάριτος και κοντά στι πόρτε αυτέ δώδεκα αγγέλους φύλακα και φρουρούστων. Και είχαν επιγραφεί σε αυτά ονόματα τα οποία είναι τα ονόματα των δώδεκα φυλών των πνευματικών απογόνων του Ισραήλ. 13. Και ήσαν τρει πόρτε στην ανατολική πλευρά του τείχους και τρει πόρτε στο το βόρειο μέρο αυτού, και τρει πόρτε στην την οτίαν πλευρά, και τρει από το δυτικό μέρο. Δεκατέσσερα. Και είδα το τείχος τη πόλεως να έχει θεμελίου λίθους δώδεκα, και π' αυτόν να είναι γραμμένα δώδεκα ονόματα, τα ονόματα των δώδεκα αποστόλων του Αρνίου. Δεκαπέντε. Και ο Άγγελο που ομίλη μαζί μου είχε ενό μέτρων χρυσών καλάμι, διαναμετρήσει με αυτό την πόλη και τι πόρτε τη και το τείχο τη. 16. Και η πόλη συνεκτισμένη τετράγωνη που συμβολίζει την στερεότητα, τελειότητα και το αδειάσεις των αυτής. Και το μάκρος της είναι όσον και το πλάτος της. Και μέτρησε την πόλη με το χρυσό καλάμι και εξαιτήνε το αύτης 12.000 στάδια, δηλαδή εις 1.500 χιλιόμετρα, συμβολικός αριθμός που σημαίνει το υπερβολικό μέγεθος και την ευρυχορία της πόλεως. Και το μάκρος της και το πλάτος της και το ύψος της είναι μεταξύ των ίσα. 17. Και μέτρησε το τείχος αυτής και είχε νύψος 144 τεσσάρων πύχιων. Δυσανάλογον βέβαια προς το ύψος της πόλεως, αλλά το αρκετό δια να ασφαλίζεται η πόλης εξεπίτηδες δε χαμηλών, για να μην εμποδίζεται η θέα της μεγαλοπρεπίας και του όλου μεγαλείου της πόλεως. Επιπλέον ο συμβολικός και σχηματικό αυτό αριθμός είναι αριθμός που βγαίνει από την μέτρηση που κάνει ο άγγελος με μέτρων ανθρώπινων. 18. Το υλικό εξάλλου από το οποίο εκτίσθη η πόλης είναι πολυτιμότατον. Η μέχρι του βάθους οικοδομή του τείχους της είναι φτιαγμένη από διαμάντι και η πόλη από χρυσών καθαρών που λάμπησαν γυαλί καθαρών. 19. Και τα θεμέλια του τείχους της πόλης είναι στολισμένα με κάθε πολίτιμον λίθον. Ο πρώτος θεμέλιος λίθος είναι διαμάντι, ο δεύτερος είναι ζαφύρι, ο τρίτος είναι χαλκιδόν ή αχάτη. Ο τέταρτος είναι σμαράγδι, είκοσι. Ο πέμπτος είναι σαρδόνιξ, είδος πολυτιμού όνυχος με χρώμα καστανών. Ο έκτος είναι ο κοκκινοπός, Πολύτιμο λίθος που έβγαινε εις τα σάρδης. Ο έβδομος είναι χρυσόλιθος. Ο όγδος είναι βύριλο, λίθος πολύτιμο έχουν το χρώμα της θαλάσσης. Ο ένατος είναι το πάζιον, Πολύτιμο λίθος πράσινο. Ο δέκατος χρυσοπράσινος. Ο ενδέκατο Ιάκυνθο και ο δωδέκατος ο κοκκινοπό Πολύτιμο Λήθο Αμέθιστο. Και συμβολίζουν οι Πολύτιμοι αυτοί οι Λήθοι την ποικίλην και πάση αξία ανωτέραν αρετήν, με την οποία είναι στολισμένοι οι Άγιοι Απόστολοι που με τη διδασκαλία του εθεμελίωσαν την Εκκλησία και ω άλλοι Λήθοι ζωντανοί κατέλαβαν θέση θεμελίων στην Ουράνιον Ιερουσαλήμ. 21. Και οι 12 μεγαλοπρεπεί πόρτε, οι σαν 12 μαργαριτάρια. Κάθε μία από τι πόρτε ή το φτιαγμένη από ένα τεράστιο και πολυτιμότατο μαργαριτάρι. και η πλατεία τη πόλεως ή το αποκατεργασμένο χρυσόν καθαρόν, σαν το γυαλί το διαφανέ και στυλιπνών. 22. Και ναών δεν είδα μέσα σε αυτήν. Διότι κυρίω ο Θεό ο Πατοκράτορ και το Αρνίον είναι πάντοτε παρόντε και λατρεύονται κατευθείαν από του κατοίκου τη πόλεως. και η παρουσία των αυτοί είναι ο ναό τη πόλεως. 23. Και οι πόλεις δεν χρειάζεται τον ήλιον ούτε τη σελήνη για να τη φωτίζουν. Διότι ένδοξος λαμπρότης του Θεού που είναι φως, την έκαμε φωτινή και ω λίχνον τη έχει το αρνείον των Χριστών που είναι το φως των αληθινών. 24. Και αυτοί που ανήκαν άλλοτε εις διάφορα έθνη της γης και είναι τώρα σεσωσμένοι, θα περιπατήσουν φωτιζόμενοι με το θείον φως της πόλεως. Και οι Βασιλιά τη γη, οι κλονομίζονται στην σωτηρία, φέρουν την δόξαν και την τιμή του σε αυτήν. 25. Και οι πόρτε τη δεν θα κλειστούν ποτέ κατά τη διάρκεια τη ατελλιό του ημέρα, διότι νύκτα εκεί δεν θα είναι πλέον. 26. Και θα φέρουν την δόξαν και την τιμή των σωζωμένων εθνών ή αυτήν. 27 και δεν θα έμβει δεν λόγων εις αυτήν ακάθαρτον καθώς και εκείνος που έπρατεν οι ονδήποτε ευδελιρών έργων ή πράξην αντίθεων προς την αλήθεια. Κανένας αμορτωλός δεν θα έμβει σε αυτήν, παρά μόνον όσοι έχουν γραφεί στο βιβλίο της ζωής του αρνίου.